Κάθε Σάββατο, 7 το απόγευμα στο www.f.lgr και στους 91.2 FM της Πυριακής Εκκλησίας. Εδώ... η φωνή μας ακούγεται δυνατά. Ο επίκτοι ακροατέχ τη Πυριακή Εκλησία καλησπέρα σα. Μαζί σα είναι οι ραδιοκαταγραφέ, η ραδιοφωνική συντροφιά τη Χριστιανική Βητική Ένωση που θα σα κρατήσει συντροφιά για την επόμενη μία ώρα περίπου. Στα τηλέφωνα του σταθμού τη Πυριακή Εκλησία, στο 2141-1864 και 2141-1862, μπορείτε να τηλεφωνείτε και να αφήνετε τα σχόλια και τι παρατηρήσει σα, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι στο site τη Χριστιανική Βιτική Ένωση στο 3W www.hfe.gr μπορείτε να επισκέπτεστε και να ακούτε και να κατεβάζετε παλιότερες εκπομπές. Μουσική Στη σημερινή εκπομπή έχουμε κοντά μας τη Γεωργία Μποζίκα. Καλησπέρα. Την Όλγα Παναγοπούλου. Καλησπέρα. Και τη Μαρία Τ. Παπαδημητρίου. Ενώ την επιμέλεια του Ρήχου έχει ο Βαγγέλης Φακιανάκης. Βασικά, αφορμή για τη σημερινή εκπομπή ε, μου έδωσε μία συζήτηση που είχα με ένα φιλικό μου πρόσωπο καθώς ζητάγαμε για την κατάσταση που επικρατεί και μου είπε το, τον εξή λόγο που με προβλημάτισε αρκετά ότι αυτό που την προβληματίζει δεν είναι τόσο η οικονομική κρίση και οι δυσκολίες που έρχονται από αυτήν σαν συνέπεια αλλά τόσο το θέμα των αυτοκτονιών και το γενικότερο κλίμα πεσιοδοξίας που κυριαρχεί κυρίω του νέου. Γιατί αυτό είναι το στεναχώρο, αυτή η πεσιοδοξία που έχει κατακλείσει του νέου ανθρώπου. Ε, και μάλιστα καθώ έρχομαι και όλα σήμερα, αυτό το περιστατικό κιόλα με προβλημάτισε αρκετά. Που μου, ε, μου, μου ανέφερε αρκετά περιστατικά αυτοκτονιών που έχει, έχουν σημειωθεί τι τελευταίε μήνε. Και μάλιστα κιόλα ε, σήμερα, καθώ έρχομαι στο στούντιο, έγινε κάτι παρόμοιο. Δηλαδή ε, στο σταθμό του τρένου που περίμενα για να έρθω. Ε, σταμάτησαν οι σειρμοί καθώ ένα άνθρωπο και νέος κοέλο, όπω μα είπαν και οι άνθρωποι, είχε πέσει στι. Ε, αρχιευτοκτονίε είχε πέσει στις ράγε. Εντάξει, δεν θα, δεν θα αναφερθούμε σήμερα στο φαινόμενο αυτών των αυτοκτονίων, δεν θα το αναλύσουμε απλά. Έτσι προβληματίστηκα και θα ήθελα να συζητήσουμε εδώ με τα κορίτσια λίγο πώ έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, πώ είναι δυνατόν να έχει χαθεί αυτή η αισιοδοξία, η ελπίδα, η χαρά από, από του σημερινού νέου, από τη σημερινή κοινωνία. Ε, και νομίζω ότι είναι και κάτι που το βιώνουμε καθημερινά στη ζωή μας Δηλαδή και στα πανεπιστήμια παντού Βλέπουμε τους ανθρώπους να το συζητούν συνέχεια Την οικονομική κρίση, τα προβλήματα Και βλέπουμε ειδικά ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα Βλέπουμε εκνευρισμό παντού ε, Στα λεωφορεία παντού ε, υπάρχει οθο... yeah. μια μόνιμη δυσαρέσκεια έτσι. Ε, Όλοι τίνουν να εκνευρίζονται με το παραμικρό να δημιουργούνται καυγάδες, μια πεσιοδοξία, φωνές. Μια έκρισμη κατάσταση που μοιάζουμε και περιμένουμε κάτι για να εκραγούμε. Νομίζω ότι οι άνθρωποι σιγά σιγά χάνουν τον εαυτό τους και έτσι χάνουν και την επικοινωνία με τους γύρω τους. μας λοιπόν σήμερα θα είναι η χαρά, η αισιοδοξία η ελπίδα, τα οποία είναι συναισθήματα, τα οποία ίσως τα έχουμε παραμερίσει λίγο, τα έχουμε βάλει λίγο στην άκρη έχουμε αναγκαστεί ίσως να τα βάλουμε στην άκρη Ας δούμε όμως από την ιατρική του πλευρά τις σωματικές επιρροές της αισιοδοξίας και του άγχους αντίστοιχα οι χαρούμενοι άνθρωποι ζουν περισσότερο, συνήθιζαν να λένε οι παππούδε μα. Και μάλλον κάτι παραπάνω ήξεραν, όπω αποκαλύπτει η Αμερικάνικη επιστημονική έρευνα, καθώ η αισιοδοξία αυξάνει τη μακροζωία. 17 λεπτά γέλιο την ημέρα αυξάνουν το προσδόκιμο ζωή κατά μία μέρα. Αν είμαστε φύσιοι αισιοδοξοί και βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο αντί μισοάδιο, τότε δεν ωφελούμε μόνο την καθημερινότητά μα, αλλά και την υγεία μα. Λοιπόν, αναφέρουν κορυφαίοι επιστήμονε που δηλώνουν υπέρμαχοι τη αισιοδοξία. Ασπίδα τη Αγία η αισιοδοξία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το ιατρικό κέντρο του Πανεπιστημίου Κολούμπια, τον ΗΠΑ από ομάδα επιστημόνων και δημοσίευθηκε σε Ευρωπαϊκό Περιοδικό Καρδιολογίας, αποκάλυψε πω η χαρά και η ισοδοξία αποτελούν μια μοναδική ασπίδα για την υγεία τη καρδιά. Οι ερευνητέ μελέτησαν για μια δεκαετία χιλιάδε άτομα αναλύοντα διεξοδικά τη συναισθηματική του κατάσταση σε συνάρτηση με την υγεία τη καρδιά του. Και εκεί διαπίστωσαν ότι τα θετικά συναισθήματα, ικανοποίηση, επιτυχία, χαρά, ευτυχία, ενθουσιασμό. Μειώνουν κατά 22% τον κίνδυνο εφράγματο, στη θάγχη ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Παράλληλα, το χαμόγελο ωφελεί ιδιαίτερα την υγεία και σε άλλου τομεί. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Όταν χαμογελάμε, είμαστε πιο χαλαροί. Τα επίπεδα των ορμανών που ελέγχουν το στρε μειώνονται και αυτό βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Το χαμόγελο μειώνει την αρτηριακή πίεση. Έχει υπολογιστεί από εργαστριακέ έρευνε πω όταν κανεί χαμογελά, υπάρχει υπολογίσιμη με μείωση στην αρτηριακή του πίεση. Το χαμόγελο επίσης εκκλείε εντορφίνες, φυσικά παυσίπονα και σεροτονίνη. Μελέτες έχουν δείξει ότι συγκεκριμένες ορμόνες μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Επίσης, το να χαμογελούμε 100 φορές ισοδυναμί με το να κάνουμε 10 με 15 λεπτά γυμναστική. 15 λεπτά γέλιο έχουν τα ίδια ωφέλη με 2 ώρες ύπνου. Αντίθετα, τα αρνητικά συναισθήματα, μίσος, έχθα, άγχος, κατάθλιψη, στεναχώρια, αυξάνουν τον κίνδυνο Φυσικά, επειδή είναι πρακτικά δύνατο να μην νιώθει κανείς αρνητικά συναισθήματα κατά τη διάρκεια της ζωής του, οι επιστήμονες αναφέρουν πως οι φύση αισιόδοξοι άνθρωποι βιώνουν περιστασιακά και με διαφορετική τα συναισθήματα αυτά, βλάπτοντας ελάχιστα την καρδιά τους. βλέπουμε από αυτά που μας διάβασες ότι το γέλιο και η καλή διάθεση βοηθάει τον άνθρωπο σωματικά Αντίστοιχα μια έρευνα σχετικά με την ψυχολογία των ανθρώπων έχει δείξει ότι και η ψυχική υγεία των Ελλήνων βρίσκεται σε κίνδυνο καθώς τα αποτελέσματα δείχνουν πριν από τα έκτακτα οικονομικά μέτρα ότι το 47% των Ελλήνων έχει επηρεαστεί από την κρίση ποσοστό το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς σήμερα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο γεγονός βασικά πιστεύω ότι είναι πολύ δικαιολογημένο δεδομένης της κατάστασης το 59% των Ελλήνων εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ το 50% εμφανίζει άγχος. Οι γυναίκε έχουν επηρεαστεί περισσότερο από του άνδρες, καθώ εμφανίζουν λιγότερη αισιοδοξία και ελπίδα, ενώ οι νέοι εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης, με άμεσα συνέπειε στην παραγωγικότητα και στην απόδοσή του. Είναι νομίζω πολύ απογοητευτικό να βλέπει ότι οι νέοι άνθρωποι που βρίσκονται στο ξεκίνημα τη ζωή του ε, και είναι γεμάτοι όνειρα, προσδοκίε, ε, είναι αυτοί που ουσιαστικά πλήττονται περισσότερο. Νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό αυτό Όπως ο, ο νέος, η νεότητα είναι συνειφασμένη με το όραμα, με τα όνειρα Με το να θέλει να αλλάξει τον κόσμο Όταν σε αυτή την ηλικία είναι τόσο παραγωγική Όλα είναι μαύρα και τα ρολά κλείνονται μπροστά τους Και δεν μπορούν να δημιουργήσουν, να παράγουν Να εκφραστούν Να εκφραστούν Τότε νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό οι νέοι, κυρίως να πέφτουν σε συναισθήματα κατάθλιψης ε, σύμφωνα με τον πρόεδρο τη Ελληνική Εταιρεία Θετική Ψυχολογία, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Αναστάσιο Σταλίκα, τα καύσιμα για τη συνέχιση είναι τα θετικά συναισθήματα, χαρά, ικανοποίηση, υπερηφάνεια, ενδιαφέρον, αγάπη, ευχαρίστηση, ευγνωμοσύνη, αισιοδοξία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τη έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2008 και ολοκληρώθηκε το 2010, εκείνοι που βιώνουν πιο πολλά θετικά συναισθήματα έχουν λιγότερη κατάθλιψη και άγχο και μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα. Το δύσκολο, όπω είπε ο καθηγητή κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου, είναι να μπορεί κάποιο να αναγνωρίζει τα θετικά συναισθήματα στην καθημερινότητά του ανεξάρτητα από το εξωτερικό περιβάλλον και στη συνέχεια να μπορεί να τα γεννά. Επειδή τα θετικά συναισθήματα είναι εφήμερα και πρέπει να μάθουμε να τα βιώνουμε και να τα εκφράζουμε. Η αλήθεια είναι ότι αν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε κάτι δυσάρεστο ενώσο χαμογελάμε, θα καταλάβουμε πόσο δύσκολο είναι. Όταν χαμογελάμε, ο εγκέφαλο στέλνει στο σώμα μα το μήνυμα ότι η ζωή είναι ωραία. Γιατί το χαμόγελο δεν κάνει μόνο εμάς να νιώθουμε καλύτερα, αλλά και τους γύρω μας. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η φράση ότι το χαμόγελο είναι κολλητικό. Μεταδοτικό. Όταν κάποιος χαμογελά μπορεί να φωτίσει τον χώρο Να φτιάξει τη διάθεση των γύρων του και να τα κάνει όλα με περισσότερο κεφι Ένα χαμογελαστό πρόσωπο φαίνει τη χαρά Την οποία μάλιστα μπορεί να τη μεταδώσει και στους άλλους ε, Μάλιστα στο σημείο αυτό διαβάσαμε για μια έρευνα Η οποία γίνε από τα πανεπιστήμια του Χάρβαλ του Σαν Και απέδειξε ότι η ευτυχία είναι πράγματι μεταδοτική Αν αισθάνεσαι ευτυχισμένος ε, όχι μόνο ο φίλο σου, αλλά και ένα φίλο του φίλου σα είναι πολύ πιθανό να εισθανθεί και αυτό ευτυχέστερο. Για τον James Flower, έναν από του δύο πρωταγωνιστέ τη έρευνα αυτή, η ευτυχία μα μπορεί να επηρεάσει θετικά του άλλου και η ευτυχία των άλλων αντίστοιχα μπορεί να ανεβάσει και τη δική μα βαθμίδα. Ευτυχία. Με άλλα λόγια, η ευτυχία δεν είναι μόνο μια ατομική λειτουργία, η οποία βασίζεται στην προσωπική μα εμπειρία ή επιλογή, αλλά υπόκειται στου νόμου τη κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουμε. Ο καθηγητή λοιπόν αυτό, των πολιτικών επιστημόνων στο Πανεπιστήμιο του San Diego τη Καλιφόρνια, σε συνεργασία με τον ε, Νικόλα Χριστάκη, τον Έλληνα τη Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, έκανε μια έρευνα, τα οποία τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στη Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση. Μάλιστα, σημειώνει ο Φόουερ ότι ξέραμε από καιρό ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην ευτυχία ενό ατόμου και ενό άλλου. Αλλά η μελέτη μα έδειξε ότι και οι έμεσε σχέσει επηρεάζουν την ευτυχία των ατόμων. Ε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά είναι πράγματι πολύ όμορφο αυτό που λέω. Ότι η δικιά μου χαρά και το δικό μου χαμόγελο και η δικιά μου ευτυχία, πόσο πολύ μπορεί να επηρεάσει του γύρω μου. Το κοινωνικό μου συντορεί. Δηλαδή, το χαμόγελο είναι κάτι το οποίο συνδέει του ανθρώπου yeah. μεταξύ του. Είναι ένα στοιχείο ενότητα. Ειδικά σε μια κατάσταση που ο ένα χρειάζεται τη στήριξη του άλλου και για να επιβιώσει, χρειάζεσαι του γύρω σου. Ε, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να κάνεις αυτή τη συμβίωση πιο όμορφη παρά τις δυσκολίες που την καθιστούν δύσκολη. Ναι, ναι. και Αυτό που διάβασα και μου κάνει εντύπωση είναι ότι το γέλιο ακούγεται το ίδιο σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες τις κουλτούρες. Μια κοινή γλώσσα. Είναι μια κοινή γλώσσα που ενώνει. Ιδιαίτερη εντύπωση μα έκανε επίση ένα άρθρο σχετικά με την αισιοδοξία που γεννάει η θρησκεία. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν τακτικά στην Εκκλησία και γενικά πιστεύουν στο Θεό έχουν γενικά μεγαλύτερη αισιοδοξία και κινδυνεύουν λιγότερο από σε σχέση με όσου είναι άθεοι, σύμφωνα με μια νέα Αμερικανική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη έρχεται να επιβεβαιώσει προηγούμενε έρευνε, οι οποίε επίση έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή στα Εκκλησιαστικά και γενικότερα στα θρησκευτικά δρόμενα. Προάγει τόσο την ψυχολογική όσο και τη σωματική υγεία, αυξάνοντα το προσδόκιμο ζωή. Αυτό συμβαίνει πιθανότητα επειδή η θρησκεία έχει την ικανότητα να μειώνει το άγχο τη καθημερινότητα, να δίνει νόημα στη ζωή και να καταστέλνει τι βλαβερές συνήθειες. Οι ερευνητέ του Πανεπιστημίου Γεσίβα τη Νέα Υόρκη, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη, διαπίστωσαν ότι όσοι πηγαίνουν στην Εκκλησία ή σε άλλο λατρευτικό χώρο τη δική του θρησκεία, πάνω από μία φορά την εβδομάδα, ήταν 56% πιθανότερο να βρίσκονται. Πάνω από το μέσο όρο στην κλίμακα τη αξιοδοξία, σε σχέση με όσου αδιαφορούν για τι εκπαιδευτικέ και θρησκευτικέ στρατουργίε. Ε, νομίζω είναι πολύ λογικό όταν ο άνθρωπο ε, πιστεύει σε κάτι ανώτερο από αυτό ε, ε, να αισθάνεται και πιο ασφαλή, άρα και πιο χαρούμενο, δηλαδή είναι σημαντικό για τον άνθρωπο να ξέρει ότι έχει στη ζωή του κάποιον που μπορεί να τον βοηθήσει πέρα από τα γίνα, πέρα από τα ανθρώπινα. Μα είναι και απολύτω λογικό ε, η ανάγκη του ανθρώπου να πιστεύει σε κάτι ανώτερο φαίνεται εδώ πέρα. Ε, την ανάγκη αυτή άλλωστε την είχαν επισημάνει από την αρχαιότητα και ο Πλάτωνας που έλεγε για τον άνθρωπο ότι είναι φύση θρησκευτικών Είναι και μια ανάγκη που είναι μέσα στον άνθρωπο δηλαδή έμφυτη, ε, ε, έμφυτη. Όλε αυτές οι έρευνε και, και πολλές περισσότερες που έχουν γίνει, μας δείχνουν πόσο σημαντικό και πόσο ζωτική σημασία είναι για τη ζωή μας το γέλιο και η αισιοδοξία. Όμως, η αλήθεια είναι ότι αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και έτσι λίγο προσγειωμένοι στην πραγματικότητα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ζωή μας είναι συνειφασμένη με τις δυσκολίες και τα προβλήματα, ειδικά σε μια περίοδο όπως αυτή. Έτσι, ιδιαίτερα με προβλημάτισε ένα άρθρο του κυρίου Νικόλου Βασιλιάδη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Δράση», Λέγοντα ότι οι 365 μέρες του χρόνου δεν θα είναι όλε χαρούμενε και όλε στρωμένε μόνο με ρόδα, όπω γράφει. Άλλωστε, μαζί με τα αρωματικά ρόδα, σύμφωνα είναι και τα σουβερά αγκάθια. Στη ζωή μα λοιπόν θα δοκιμάσουμε διαψεύσει και απογοητεύσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η ζωή είναι ένα αγώνα. Ένα αγώνα συνεχή, σκληρό, δύσκολο. Και πιστεύω ότι το νόημα δεν είναι να παρακάμπτουμε τις δυσκολίες ή να τις αγνοούμε. Το νόημα είναι αυτές τις δυσκολίες να μάθουμε να τις αντιμετωπίζουμε σωστά. Ε, στο σημείο αυτό, ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεος, ακριβώς ε, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο κυρίως οι νέοι άνθρωποι προσπαθούν κάπου να βρούν αυτή τη χαρά, τον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες, να τις ε, να ανταπεξέρχονται σε ό,τι του εμφανιστεί στη ζωή του, χαρακτηριστικά αναφέρει πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό του, στι ξένε χώρε και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στι μεγάλε περιουσίε και στι απολαύσει, στι ειδονέε και σε όλε τι χλιδέ και ματαιότητε που κατάληξη έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου τη ευτυχία έξω από την καρδιά μα μοιάζει με η οικοδόμηση κτηρίου έδαφο που σαλεύεται από συνεχεί Σύντομα, ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σωριστεί στη γη. Και νομίζω ότι και εμεί, σαν νέοι φοιτητέ, το βιώνουμε καθημερινά. Πώ οι άνθρωποι, οι νέοι. και εμεί. και εμεί οι ίδιοι ψάχνουμε την ευτυχία σε πράγματα λανθασμένα. Και συνεχίζει έτσι ο κ. Βασιλιάδη ότι μονάχα η αισιοδοξία που έχει ω πηγή τη πίστη τη στον παντοκράτορα κύριο δεν μαραίνεται ποτέ. Η αισιοδοξία αυτή, καρπό συνειδητή χριστιανική ζωή. Δίνει τη βεβαιότητα πως όλα τα κατευθύνει και τα παρακολουθεί η σοφή και η αγαθή πρόνοια του Θεού. Διότι πίστη μας πληροφορεί πως οτιδήποτε συμβεί, στο τέλος νικητής θα είναι ο Χριστός και η αλήθεια του. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ παρήγορο για μας. Νομίζω ότι σε βάζει τελικά σε σκέψει. Πού αναζητούν οι άνθρωποι σήμερα την ευτυχία του, Τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο χαρούμενο και αισιόδοξο, Νομίζω ότι συνήθω επικρατεί, επικρατεί αυτό το κλίμα να την ψάχνουμε τη χαρά, να τη στηρίζουμε σε πράγματα πρόσκαιρα, επίκαιρα. Όπω έλεγε εδώ Άγιος Νεκτάριος σε, σε ταξίδια σε ξένε χώρε, στον πλούτο, στη δόξα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τώρα τα έχουμε και αύριο δεν τα έχουμε. Και αν στηρίζουμε εκεί την ευτυχία μας και τη χαρά μας είναι ακριβώς ένα κτίριο το οποίο σύντομα θα, θα πέσει, όπως το λέει ο γιος Νεκτάριος. Μα το αποδεικνύουν και μελέτε μελέτες άλλωστε αυτό, ότι τα υλικά αγαθά δεν είναι συνήθισμένα με την ευτυχία. Ε, άλλωστε οι πλουσιότεροι έτσι θα ήταν και οι πιο ευτυχισμένοι. Πράγμα που νομίζω ότι σήμερα αποδεικνέται ακριβώ το αντίθετο. Ακριβώ. Λοιπόν. Ε, και νομίζω ότι οι άνθρωποι ε, ίσως φοβούνται να ευτυχίσουν Δηλαδή ψάχνουν συνεχώς την ευτυχία Σε κάτι άλλο δεν, δεν τους αρκεί αυτό που έχουν Σε κάθε περίοδο της ζωής τους περιμένουν κάτι άλλο να συμβεί Για να νιώσουν ευτυχισμένοι Και όταν αυτό έρθει εξακολουθούν να μην Να μην πληρούνται από αυτό Ναι πράγματι και Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι αυτό που διάβασες Που είπε ο κ. Βασιλιάδης Ότι πόσο Έχουμε, στα, έχουμε στηρίξει όλη μας την ευτυχία και στι δικές μας δυνάμεις σε πράγματα που μπορούμε εμείς να καταφέρουμε και πόσο έχουμε αφήσει από όλο αυτό το παιχνίδι έξω τον Θεό πόσο, πόσο δεν στηριζόμαστε πλέον στην πρόνοιά Του, στο θέλημα του Θεού στη ζωή μας και τα πάντα τα έχουμε στηρίξει στο εγώ μας, στις δικές μας δυνάμεις. Ε, πάνω σε αυτό άλλωστε πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν πει πως όλα είναι κάτω από το βλέμμα του Θεού Όλα και τα δυσάρεστα και τα πιο δύσκολα και τα θλιβερά τα γνωρίζει εκείνο. Και δεν τα γνωρίζει απλώ, αλλά και τα ελέγχει, τα χρησιμοποιεί για να κάνει τελικά το δικό του άγιο και σωτήριο θέλημα. Μάλιστα, δεν πιστεύουμε μόνο σε Θεό Δημιουργό, στον παντοδύναμο κύριο που με το κυριαρχικό πρόσταγμά του έφερε τα πάντα από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Πιστεύουμε και στο Θεό Κυβερνήτη του παντό, στο Θεό που, αφού δημιούργησε τον κόσμο, δεν τον άφησε στην τύχη του αδιαφορώντα για την περαιτέρω πορεία του. Άρα τον κρατεί στα παντοδύναμα χέρια του και τον οδηγεί στον έσχατο προορισμό του. Πιστεύουμε στο Θεό που παρακολουθεί τα πάντα με το πατρικό του βλέμμα και κυβερνά τα πάντα με τη στοργική και πανάγαθη προνοιά του. Αφού όμω αυτή είναι η πραγματικότητα, πώ εξηγείται όλη αυτή η δυσάρεστη κατάσταση μέσα στην οποία ζούμε, Πού είναι ο Θεό μέσα σε αυτόν τον αναστατωμένο και άλλο πρόσωπο κόσμο. Ο πανάγαθος Θεό, βέβαια, μπορεί με την παντοδυναμία και την πανσοφία του αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και το χειρότερο κακό. Και όχι μόνον αυτό, μπορεί ακόμα και το χειρότερο κακό να το χρησιμοποιήσει για να φέρει ένα αγαθό αποτέλεσμα. και αυτό κάνει και τις σημερινές δυσάρεστες καταστάσεις τις χρησιμοποιεί για να ταρακουνίσει του ανθρώπους, να τους ξυπνήσει από το πνευματικό τους λίθαργο, να τους συνετήσει, να τους οδηγήσει σε μετάνοια και επιστροφή στον ώμο του και τότε να δώσει την πλούσια χάρη του σε ανθρώπους και λαούς και σε όλο τον κόσμο και να αλλάξει το πρόσωπο της γης. Ε, και ε, μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό που είπε ότι πολλές φορές ο Θεός, ε, ότι οι δυσκολίες μάλλον είναι για να τρέξουμε πάλι κοντά στο Θεό Και νομίζω ότι συνειδητοποιούμε πώς έχουμε ξεχάσει το Θεό ε, και τον έχουμε αφήσει έξω από τη ζωή μας Και ότι είναι μια καλή ευκαιρία ε, έτσι οι δυσκολίες που βιώνουμε τώρα να μας φέρουν πιο κοντά Του Και μου έκανε εντύπωση σε αυτό που διάβασε, Γεωργία. Είναι ότι είπε ότι ναι, πιστεύουμε σε ένα κυβερνήτη Θεό. Αλλά αυτό το πιστεύουμε μπροστά στα λόγια. Δηλαδή, ο κυβερνήτη Θεό είναι και στη ζωή μα, την καθημερινότητά μα. Την κυβερνάει, την ορίζει. Και νομίζω ότι και αυτό είναι το πρόβλημα. αφηνόμαστε εμεί το θέλημα του Θεού, Αφήνουμε τη ζωή, ζωή μα στα χέρια του. Ή θέλουμε συνεχώ όλα να τα ελέγχουμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να φτιάξουμε τα δεδομένα τη ευτυχία μόνοι μα χωρίς να βάζουμε τον παράγοντα του Θεού. Και αυτό μας δημιουργεί και άγχος. Μας πιέζει, εννοείται, όταν ε, νομίζουμε ότι πρέπει για όλοι να ενδιαφερθούμε εμείς. Εντάξει, συναθένα και η βέβαια. Δεν, ναι. δεν βγάζουμε τον δικό μας ε, παράγοντα έξω και ελπίζουμε λοιπόν, μόνο στην εύνοια του Θεού κτλ. Απλά μια λύση για το πρόβλημα της ε, κατάθλιψης, του άγχους και όλο αυτό που μας κατακλείζει είναι ότι να πιστεύουμε στη φράση «έχει ο Θεός, έχει ο Θεός για μας». Ορίζει τη ζωή μας από τότε που βαπτιστήκαμε, αυτός την έχει στα χέρια του. Και αρκεί να του το ζητήσουμε, ο Θεός αυτό περιμένει. Περιμένει εμάς να κινητοποιηθούμε και να του ζητήσουμε τη βοήθειά του. Γι' αυτό είναι Θα ήθελα να σα διαβάσω κάποια λόγια του Γερόντα Παϊσίου, ε, ο οποίο αναφέρει: Μην δέχεσαι τι τλήψει. Μη σκέφτεσαι με λύπη και βαρύνει στο νου σου. Να λέγει μόνο Χριστέ μου, σε παρακαλώ, μη με εγκαταλείψει. Ό,τι και να σου συμβεί. Μη λυπηθεί πολύ. Μόνο αυτό να λέγει: Χριστέ μου, συ, μη με εγκαταλείψει. Και να έχει ηρεμία, γαλήνη στην ψυχή σου. Γιατί δεν δοξάζει διαρκώ το Θεό. Τι σου λείπει. Να έχει λύπη ένα άνθρωπο που βρίσκεται μακριά από τον Χριστό. Το καταλαβαίνω, αλλά να έχει λύπη ένας που να είναι κοντά στο Χριστό, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί και πόνο να έχει, ο πόνος του μελώνεται από τον Χριστό. Όπως έχω καταλάβει, συνεχίζω Γεροντα Παΐσιο, στον άνθρωπο δεν υπάρχει φαρμάκι, γιατί αν το φαρμάκι ακουμπήσει το Χριστό, γίνεται γλυκό σιρόπι. Όποιο έχει μέσα του φαρμάκι σημαίνει ότι δεν ακουμπάει τα προβλήματά του στον Χριστό Η χαρά είναι του Χριστού, η λύπη είναι του διαβόλου Δεν θυμάμαι μέρα να μην έχει παρηγοριά θεϊκή Διακοπές γίνονται μερικές φορές και τότε νιώθα άσχημα και έτσι μπορώ να καταλάβω πόσο άσχημα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απαρηγόρητοι γιατί είναι απομακρυσμένοι από τον Θεό Όσο που κανεί κανείς από τον Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κάνει τίποτα, άμα έχει τον Θεό, δεν θέλει τίποτα. Αυτό είναι. Ενώ αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει τον Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Γι' αυτό όσο μπορεί κανείς να πλησιάσει τον Θεό. Μονάχα κοντά στον Θεό βρίσκει κανείς την πραγματική και αιώνια χαρά. Φαρμάκι γεβόμαστε όταν ζούμε μακριά από τον γλυκή Ιησού. Και αυτό μας φαίνει και στον προβληματισμό, ότι όταν λέμε ότι είμαστε συνειδητοί χριστιανοί, ζούμε σαν χριστιανοί, μπορούμε να πούμε ότι πέφτουμε σε, σε απεσιοδοξία, σε, σε κατάθλιψη. Αλληλώς λοιπόν, όπως το λέει ότι να έχει λύπη ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από τον Θεό το καταλαβαίνει. Αλλά ένα ο είναι κοντά στον Θεό, πώς γίνεται να λυπάται, να στενοχωριέται. Συνήθως ο Χριστιανός τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχει βάλει τη ζωή του σε ένα στόχο, σε ένα σκοπό. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτά τα 80-70 χρόνια που θα ζήσουμε εδώ στη γη, αλλά είναι το μετά που περιμένουμε και προσδοκούμε. Αν αυτό μπορέσουμε να το εντάξουμε στην καθημερινότητά μας και στη σκέψη μας, θα αγεβόμαστε στενοχώρια, άγχος και θλίψη. Και νομίζω ότι και ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε διαική επικοινωνία με τον Θεό, ε, βρίσκεται σε κοινωνία, όπως λέμε, μαζί του, δεν, μπορεί, δεν χωράει στην καρδιά του, ε, ούτε θλίψη, ούτε στενοχώρια. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να έρθει έτσι μόνο του. Χρειάζεται καλλιέργεια από μας. Αγώνας. Αγώνας. Και προσευχή. Είναι γεγονός πάντως πως πολλές φορές παρασυρώμαστε από την καθημερινότητα. Βάζουμε πολύ ψηλά τον πύχη της ευτυχίας μας. Συνεχώς το μεταθέτουμε και αργότερα. Ε, είναι όμω έτσι. Η ευτυχία δεν είναι ο προορισμός. Είναι το ταξίδι. Ο Γέροντας Πορφύριος μας κάνει να συνειδητοποιούμε πως η ευτυχία κρύβεται σε απλές καθημερινές στιγμές. Όλα γύρω μας είναι στα λαγματιές της αγάπης του Θεού. Και τα έμψυχα και τα άψυχα και τα φυτά και τα ζώα. Και τα πουλιά και τα βουνά και η θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα και ο έναστρο ουρανό. Είναι οι μικρέ αγάπε, μέσα από τι οποίε φτάνουμε στη μεγάλη αγάπη, το Χριστό. Να εκμεταλλεύεστε τις ωραίε στιγμέ. Οι ωραίε στιγμές προδιαθέτουν τη ψυχή σε προσευχή. Την καθιστούν λεπτή, ευγενική, ποιητική. Ξυπνήστε το πρωί να δείτε το βασιλιά ήλιο, να βγαίνει ολοπόρφυρο από το πέλαγο. Όταν σα ενθουσιάζει ένα ωραίο τοπίο, ένα κάτι ωραίο. Να μην μένετε εκεί, να πηγαίνετε πέρα, πέραν αυτού, να προχωρείτε σε δοξολογία για όλα τα ωραία, για να ζείτε τον μόνο ωραίο. Όλα είναι άγια και η θάλασσα και το μπάνιο και το φαγητό, όλα να τα χαίρεστε. Όλα μας πλουτίζουν, μας οδηγούν στη μεγάλη αγάπη, όλα μας οδηγούν στο Χριστό. Και νομίζω ότι εδώ έρχονται να συμπληρώσουν και τα λόγια του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, ότι η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό και ότι είναι μακάριος ο άνθρωπος που το έχει καταλάβει. Αυτό που με, με προβληματίζει είναι ότι είναι μια ροπή μας των ανθρώπων συνεχώς να αναθέτουμε την ευτυχία στο μετά, στο αργότερα, να την αναβάλουμε και διαρκώς να δημιουργούμε κάποιες συνθήκες ευτυχίας, δηλαδή θα είμαι καλύτερα, θα είμαι πιο χαρούμενη, πιο ευτυχισμένη όταν πάρω το πτυχίο μου, όταν παντρευτώ, όταν κάνω παιδιά όταν μεγαλώσω τα παιδιά μου, όταν πάρω τη συνταξή μου και στην ουσία χάνουμε την πορεία και φτάνει να είμαστε σε μια προχωρημένη ηλικία που ευχόμαστε να μην γίνει φτάνουμε να είμαστε προχωρημένη ηλικία και να, και να αναζητούμε ακόμα τις συνθήκε ευτυχία. Και ναι, συνειδητοποιούμε ότι ζήσαμε τόσα χρόνια και χάσαμε την ουσία τους, την, ε, την ευτυχία μέσα από τις στιγμές τη καθημερινότητας. Και είναι αυτό που λέει, που λέει ο πατήρ Πορφύριος, ότι μην, μην διάρκώ ψάχνουμε την ευτυχία στα πολύπλοκα, στα, στα μεγάλα. Η ευτυχία είναι οι μικρές στιγμές, είναι μικρές στιγμές. Η χαρά έρχεται σε μια επαφή μας, με τον, στην άνθρωπό μας, με την οικογένειά μας, με τον φίλο μας, στην προσδοκία μας, σε ένα καλύτερο αύριο. Δεν είναι λίγο θεωρητικά. Ε, άνθρωποι είμαστε. Θα πέσουμε, θα στενοχωρηθούμε, θα παρασυρθούμε από τι δυσκολίε. Πράγματι, είμαστε άνθρωποι και βρισκόμαστε σε ένα διαρκή αγώνα. Λογικό είναι και να πέσουμε και να στενοχωρηθούμε και να απογοητευτούμε. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό όπλο. Ακόμα δηλαδή και αν πέσουμε, και αν λυγίσουμε, και αν μα κυρίεψει θλίψη, και τότε μπορούμε να στραφούμε στο Θεό με την προσευχή, η οποία δίνει παρηγοριά και ελπίδα. Ε, Μάλιστα, αναφέρει ο Μοναχό Αγάπιο ότι δεν υπάρχει στον κόσμο ψηλότερη εργασία από την προσευχή. Για το μεγαλείο και τη σπουδαιότητά τη, του τρόπου και τα αποτελέσματά τη, μα μιλούν διεξοδικά οι Ιερές γραφές γραφέ και οι άγιοι πατέρε. Θα τονίσουμε λοιπόν πόσο μα βοηθάει στις θλίψει μα. Πραγματικά, δεν υπάρχει πιο μεγάλη παράκληση από την καταφυγή στον κύριο με την προσευχή. Στον κύριο προσευχήθηκα δυνατά όταν με βρήκαν θλίψει και με άκουσε. Λέει ο προφήτη Δαβίδου στου ψαλμού του: Αυτό έκαναν και όλοι οι άγιοι στι θλίψεις του. Και η θεία βοήθεια δεν αργούσε, όπω δεν αργεί ποτέ να ανταποκριθεί στην ηκεσία του, δί, του δίκαιου. Είναι άλλωστε ηρητή υπόσχεση του κυρίου. Ζήτησε τη βοήθειά μου στη θλίψη σου και θα σε γλιτώσω από αυτήν. Μόλι λοιπόν πέσει πάνω μα η θλίψη, να μην μικροψυχήσουμε, να μην ταραχθούμε, να στρέψουμε κυτευτικά τα μάτια μα στον ουρανό και να ζητήσουμε ταπεινά τη θεία βοήθεια αν συμφέρει τη ψυχή μας και συμβάλλει στη σωτηρία μας η απαλλαγή από αυτή τη δοκιμασία, να μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι ο Θεός θα ακούσει την προσευχή μας και θα μας απαλλάξει. Να μην σταματήσουμε να προσευχόμαστε, γιατί πολλές φορές ο Κύριος επιτρέπει να μας βρουν οι θλίψεις για να τρέξουμε κοντά Του, καθώς όταν όλα πηγαίνουν καλά Τον ξεχνάμε, και όταν αρχίζουμε τα προβλήματα τότε Τον θυμόμαστε. Ε, ναι, εκεί είναι και αυτό που είπαμε πριν Ότι ε, όταν όλα μας πηγαίνουν καλά Όταν ε, τον ξεχνάμε Το Θεό, ξεχνάμε ότι είναι εκεί Για να μας βοηθήσει Να θυμόμαστε μόνο στις δυσκολίες ε, Και ίσως και τα δύσκολα Οι δύσκολες καταστάσεις και περιστάσεις που βιώνουμε στη ζωή μας Να είναι μια ευκαιρία που μας δίνει Ο, Να κοντά. τον ξαναθυμηθούμε Και νομίζω ότι ε, Ειδικά σε αυτή τη φάση που περνά η χώρα μας φαίνεται πώ οι άνθρωποι είχαν ξεχάσει το Θεό και πως τώρα ε, βλέπουμε και μια στροφή προς τα εκεί ότι ο άνθρωπος μην έχοντας κάπου αλλού να στηριχθεί ψάχνει πάλι το Θεό και νομίζω ότι μαζί με όλα τα αρνητικά αυτό είναι ένα θετικό ότι ο άνθρωπος γινάει πάλι στο πλάστη του, στο Θεό Ε, καθώς προβληματιζόμασταν έτσι πάνω στο θέμα της χαράς και της αισιοδοξίας, ε, ζητήσαμε από τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Απόστολο Νικολαίδη, ε, να μας σχολιάσει σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί τώρα στη χώρα μας και με τη σχέση του χριστιανού, με τη χαρά και πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις είναι φανερό σε όλους ότι σε μια εποχή κρίσιμη, δύσκολη προχή. Αυτή η δυσκολία έγκαινε κυρίως στο γεγονός ότι ενώ είχαμε μια οικονομική άνεση και μπορούσαμε να έχουμε και κάτι παραπέρα από το αναγκαίο, να έχουμε και το περιτό και το ευχάριστο, είχαμε αναπτύξει όρους ευθυμερίας, αυτοί οι όροι αρχίζουν και να αρχιστοποιούνται. Και αυτό που έλεγε ο Βιάνος ο ότι ο πλούτος είναι δραπέτης και ότι είναι και άπιστο. Δηλαδή σήμερα τον έχει στη δική σου τσέπη και αύριο πάει σε μια άλλη τσέπη. Πλέον τώρα γίνεται πραγματικότητα. Ακούμε καθημερινά για ανθρώπου οι οποίοι εργαζόμουν, είχαν προγραμματίσει, είχαν πάρει κάποια δάνεια και ξαφνικά βρέθηκαν να είναι και εκτό, να είναι άνεργοι, να είναι και άστεγοι. Και πολλέ φορέ ακόμα και πιο δυσάρεστα οι τράπεζε να παίρνουν τα σπίτια πίσω ή οτιδήποτε άλλο έχουν, έχουν δανειοδοτήσει. Αυτό για, για εκείνον ο οποίο στήριξε τι ελπίδε του σε αυτό ακριβώ, αυτήν την οτροπία, λοιπόν, σε, σε αυτό το ζητούμενο, δηλαδή σπούδασε, πήρε τα πτυχία του, έκανε τα πτυχιακά για να έχει μια καλύτερη τύχη τέτοια σε επίπεδο οικονομική ευμάρεια ή κοινωνική θέση, αυτοί τώρα είναι σαφέ ότι απογοητεύονται. Αυτή η απογοήτευση τωρα ειναι σαφες είναι καρπό, είναι συνάρτηση τη απάντηση που δώσανε οι ίδιοι για το ποιο είναι το νόημα της ζωής. Εφόσον λοιπόν για αυτούς το νόημα της ζωής ήταν η, η ευημερία, η καλοπέραση, η ικανοποίηση όχι μόνο των αναγκαίων, αλλά και των τεχνητών αναγκών, για αυτούς λοιπόν αυτά χάθηκαν όλα και θα λέγαμε ότι φυσιολογικά α, θα να περιμένουν ε, μετά από αυτή την κατάρρευση των πάντων και την έκδοση να έχουν απογοήτηση. Η οποία απογοήτηση μπορεί να οδηγήσει και σε κατάρρευτηση. Λέγεται. Σήμερα πάρα πολύ λένε ότι ο Έλληνας πλέον πέρασε την κατηγορία των, των ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν κατάρτιση Αυτό ισχύει. βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι ήταν χαρούμενοι με χαμόγελα και λοιπά και έχω χάσει αυτή την, αυτό το χαρούμενοι, τη χαρούμενη όψη. Ε, και βεβαίως ε, είναι σε μια, σε μια μόνιμη σκυνθρωπότητα, περισυλλογή θα λέγαμε ότι αυτή χαρά. Το ερώτημα είναι για έναν Χριστιανό, ο οποίο ζει κατά τρόπο ορθόδοξο. Αν, αυτά μπορούν, αν μπορεί αυτά τα κατανοήσει κάπω έτσι, θεωρώ ότι ένα ο οποίο έχει απαντήσει διαφορετικά στο νόημα τη ζωή και απάντησε με το ότι το νόημα, το νόημα τη ζωή είναι πώ θα τα βρω με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο, πώ δηλαδή θα υπάρχουν, θα είμαι και θα υπάρχουν για του άλλου, αυτό είτε είχε και τα χάσε. Είτε δεν έχει, αυτός δεν έχει σε, σε αυτό το επίπεδο να χάσει κάτι. Διότι αν έχεις δίνει στον άλλο, αν έχεις κάτι μετρητό το προσφέρεις στον άλλο, αν είσαι κάποιος εξυπηρετής τον άλλο, εάν δεν έχεις αλλάζουν οι όρες εξυπηρέτησης. Αλλάζει δηλαδή η νοοτροπία, ε, α, αλλάζει η απάντηση το αίτημα να, κάνεις, να είσαι και να, να κάνει κάτι για τους άλλους. Υπάρχουν τέτοιοι τρόποι. η αγάπη, δεν είναι η αγάπη, σε, σε σε υπολογιστικού, συναρπαστικού όρου, αγάπη είναι οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο, ο οποίο με τον Θεό. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο είναι πρικισμένο με του περίφημου καρπού του αγίου πνεύματο. Η χαρά και η αισιοδοξία είναι καρποί του πνεύματο. Και αυτοί οι καρποί δεν χάνονται ποτέ. Εάν όμω ευνοήσει τη χαρά ω χάρισμα του πνεύματο, και τη μεταγράψει σαν αποτέλεσμα μια ευμάρεια ή μιας, ενό ενός, ενός ειδονισμού, όπω κατάλληλε ο Ιστορικό, ενό ευδαιμονισμού, να το πω καλύτερα, ε, τότε αυτή η χαρά, αν, αν το έχει κάνει αυτό, τότε σημαίνει ότι έχει κοσμικευθεί, γιατί όπω συμπεριφέρονται όλοι οι άλλοι, το ίδιο κάνει και εσύ. Δηλαδή, είναι λυπηρό να βλέπει έναν Χριστιανό να είναι κατσόφι, να είναι απογοητευμένο, να έχει χάσει την αισιοδοξία του. Γιατί αυτό έβρε να. να α, να στηρίξει και να θεμελιώσει την αισιοδοξία του, τιμέν χαρά στο, στη σχέση με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ελευθερώνει τους ανθρώπους, ελευθερώνει πραγματικά και του χαρίζει τη ζωή τους, μια ζωντάνια και μια ελπίδα, προσφέρει ελπίδα. Από την άλλη μεριά, η, η, η, η απεσιοδοξία ε, είναι, κάτι, είναι μη συμβατή με ένα χριστιανό γιατί ε, το αισιοδόξο δεν στηρίζεται, στην, ε, δεν είναι αισιοδοξό, ως προς την απόκτηση κοσμικών αγαθών, αισιοδοξώ ως προς το ότι ε, έχω μια σχέση κοινωνίας με τον Θεό. Ε, πιστεύω ότι ο Θεός είναι παρόν στα τα πράγματα, ότι πέρα από τους πολιτικούς και οποιουσδήποτε άλλου έχουν καταστρέψει τη χώρα, υπάρχει η πρόεδρε του Θεού που οδηγεί τα πράγματα στο, στο αγαθό. Τώρα, αν, αν εμεί θεωρούμε ως αγαθό την ευημερία του να ξαναρχίσουμε να αγοράζουμε δύο και τρία αυτοκίνητα κάθε οικογένεια, το να, να, να πιέζει ώστε να ικανοποιούνται οι τέχνητέ σου ανάγκε, αυτό δεν είναι σε ένα χριστιανό. Νομίζω ότι είναι μια καλή λοιπόν ευκαιρία αυτή η κρίση, τουλάχιστον οι χριστιανοί αλλά και οι άλλοι βοηθούνται νομίζω. Ο χριστιανό να, να κάνει μια επανεξέταση ε, των ερωτημάτων για ποιο λόγο είναι χριστιανό, τι συνεπάγεται να είναι κάποιο χριστιανό και πού στέφτει το ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν κάποιο είναι με τον Θεό, θέλω να πω με λίγα λόγια. Έχει τη χαρά, έχει την αισιοδοξία. Αν κάποιο είναι με τον εαυτό του, με τα κόμματα τα οποία επιλέγει για να κυβερνήσουν, είναι προφανέ ότι θα τον ανοίξει και να συνεχίσει να είναι αισιοδοξό. Οπότε λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν για έναν νέο άνθρωπο, και οι νέοι άνθρωποι είναι γεγονό ότι απογοητεύουν περισσότερο από του. Γιατί οι άλλοι κάτι κάνε, κάτι απολαύσαν από την, αυτή την ευδεμονιστική κοινωνία. Θα έλεγα ότι η νεότητα έχει μια άλλη δυνατότητα. Έχει, μια, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει αισιοδοξία ε, σε άλλα θεμέλια. Και αυτά τα θεμέλια θα έλεγα ότι είναι. Στην ενσωμάτωσή του, στις ιδιούς σωμάτωσες στον χώρο της Εκκλησίας, όπου είναι παρόν ο Χριστός και το ίδιο Πνεύμα. Ε, και η πίστη στην πρώνα του Θεού είναι αυτή που μας δίνει, δίνει σε όλους μας το, τη δυνατότητα να ευελπιστούμε ε, ότι θα ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες στις οποίες καλύτερα Χριστιανός να, να υπηρετεί. και αυτέ τι πραγματικέ του ανάγκες είναι να, εξυπ, να, υπάρχει, να, υπάρχει, να υπάρχει να σκέφτεται και να δρά και να υπάρχει Όποιο ζει έτσι, όλη η αισιοδοξία του στηρίζεται στην αγάπη. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή η κατάθλιψη, αυτή η αισιοδοξία, στηρίζεται στην απουσία τη αγάπη. Δεν μάθαμε να αγαπάμε του άλλου, μάθαμε να αγαπούμε τον εαυτό μα. Τώρα η εαυτό μα προσβάλλεται, υποσκάπτεται ε, και έτσι φτάνουμε στην απεσιοδοξία και στην απογοήτευση. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι χρήσιμο να συνεχίσουμε έτσι. Κάποια στιγμή θα ερχόταν και η άλλη πλευρά ήλθε από την κρίση η ιστορία έχει διδάξει ότι μπορούμε κάλλιστα να κτίσουμε σε διαφορετικό επίπεδο τη σχέση με τον άλλο και με τον Θεό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νικολαίδη για όσα μας είπε γιατί μας έδωσε έτσι πολύ τροφή για προβληματισμό και νομίζω ότι είναι ωραίο να σταθούμε σε κάτι που δεν το θίξαμε έτσι στη σημερινή μας συζήτηση, ότι η χαρά και η αισιοδοξία του ανθρώπου πηγάζουν από την αγάπη του για τον συνάνθρωπο και από το τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για τους γύρω μας. Ε, άλλωστε, αυτό ακριβώ είναι και η στενοχώρια, ο στενό χώρο. Δηλαδή, να μην χωράνε άλλοι, να σφίγγεται η καρδιά, να χωράει μόνο ο εαυτό μα. Ε, έτσι, ε, όσο πιο πολύ εκδηλώνουμε την αγάπη μα για τους ε, συνανθρώπου μα, τόσο πιο χαρούμενοι και αισιόδοξοι θα είμαστε. Ε, και έτσι, κλείνοντα, νομίζω ότι θα ήταν ωραίο να σταθούμε ε, στη φράση του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, ότι η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο μα τον εαυτό. Και ουσιαστικά η ευτυχία στη ζωή μας έγκυται στο να στηρίξουμε εμείς τις ελπίδες μας στο Θεό και στην πρόνοιά Του. Πράγματι, πρέπει να είμαστε, για το μόνο πράγμα που πρέπει να είμαστε σίγουροι είναι ότι οι δυσκολίες υπάρχουν, υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίζουν να υπάρχουν στη ζωή μας. Το θέμα είναι και το δικό μας τύχημα με τον εαυτό μας είναι στο πόσο θα τις αφήσουμε να επηρεάζουν την δική μας ζωή και στο πόσο θα στηρίξουμε όλη μας τη ζωή στα χέρια του Θεού. Στο σημείο αυτό, στο τέλο τη εκπομπή μα, να κάνουμε και κάποιε ανακοινώσει. Ε, αρχικά να ενημερώσουμε του φοιτητέ και όχι μόνο, για μια ομιλία, η οποία συνδιοργανώνεται από την Χριστιανική Φοιτητική Δράση και την Χριστιανική Φοιτητική Ένωση, με θέμα Η άλλη λύση στην σύγχρονη κρίση. Είναι ένα θέμα επίκαιρο, νομίζω, στο οποίο θα δοθεί έτσι ένα ειρηνορθόδοξο προσανατολισμό. Ο θα είναι ο κύριο Κωνσταντίνο Χολέβα, πολιτικό επιστήμονα. Και η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης την, Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη, 21 Μαρτίου ε, και ώρα μία. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Λοιπόν, ήταν οι ραδιοκαταγραφέ, η ραδιοφωνική συντροφιά τη Χριστιανική Φοιτητική Ένωση. Ε, σας ε, καλλινυχτούμε λοιπόν από την Γεωργία Μποζίκα. Καληνύχτα. Την Όλγα Παναγοπούλου Καληνύχτα. Και τη Μαρία του Παπαδημητρίου. Από όλους εμά να έχετε ένα καλό βράδυ. Καταγραφές Η δαντληφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φιδιωτικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλο